Άγγελου Σικελιανού, Μήτρη Θεού, Μέρος Πέμπτα. Κατεπόθη ο θάνατος ή Σνίκο. Δεν είναι η στράτα, όπου θα μπει το πλήθος έχνια σφίγγη, πίσω από ξόδι, να κλουθά γραμμή σαν το μυρμίγκι. <Κι> Εδώ κρατάνε αθώρητες το πνεύμα μου κολόνες, διάπλα την όλη του καημού στα σκοτεινά οι πυλώνε. Μεγάλα δέντρα, τους αϊτούς ψηλά που σταματάνε, Στη γίνα αυτή που στέκομε τη ρίζα τους πατάνε. <Κι> Βράχος ο κάθε λογισμό στον άλλο απάνω, Δίχως μια μάται η τέχνη, στείνουνε το κοιμητήρι, Τείχος που στον αιώνον άσωτο τον ποταμό αν κυλήσει, Καθώς το σήκωσε η ψυχή, το ξαναπέρνει η φύση. Όλη να βούλιαζε με μια ζωή και αυτό μαζί τη σαν από τον ήλιο που βυθάξω πίσω από σπερί τη. Όχι, Παρίσια. Δώστε μου σαν έρχομαι σημά σα να μάξω για το μύρο σα και για τα ανάστημά σα. Κόκαλα αν το τσαπί, χέρια γυμνά, κρανία, θίε και λετέ, οι πατέρε μου σε κράζανε αρμονία. Βαθιά αρμονία το πνέμα μου θεϊκά που δυναμώνεις, και ως σαν το με τους τρεις τους κόσμους μανταμώνεις, στα ντρίκια μέσα χρόνια μου, που φανερό τα ζώνη, το σύμπαν, να έχω το κλειδί του πόνου μου στη ζώνη. Να πω στη σκέψη, που ψηλά πολύ θρονιάζει, σύσου. Σαν κυπαρίσι ερημικό στην άγια μονωσή σου και από του τάφους πόκλωθες ασάλευτη, σηκώ σου και ρίξε μεσοχύμωνα στο χώμα τον καρπό σου να στράψει με ένα σάλεμα μονάχα η επιθυμιά σου γεμάτη από τη λαχτάρα σου και από την κληρονομιά σου. Τ' αύριο, το χτες, το σήμερα ο ένας παλμός να ορίζει, που σε τρισκότι νυχτιάν όλο τα στέρια θρίζει. <Τι>, Τι πάνω από το φέρετρο δε θα στορίσεις μνήμη με το κοντήλι το χρυσό σκυφτή και με το κύμη τα κροσωτά της τσίνουρα μακραίνοντας, τις κόρες βάφοντας μαύρες των ματιών, σας το Φαραώ της κόρες. Αλλώς τη γάργαρη πηγή, πιασμένη από τον πάγο, όμοια την της θωρό, κλειστή στο σαρκοφάγο και σάπους άγαλμα τρανού, που μα πεσμένο στο χώμα πόσιροκερός, καιρό κοιμάται σκεπασμένο. Που θορεί του ύπνου μου, πρώτη αδερφή, μαρτύρα. Αν τη φωνή σου στο όνειρο, δεν άκουσα τη λύρα. Κι σου είδα στη μετάδοση το χείλι να μην τρέμει. Σαν την καρδιά σου δέρνανε οι τέσσερι ανέμοι. Κι ω είδα ετοιμοθάνατη την όψη σου να μένει σε τρίσβαθο χαμόγελο λουσμένη, βυθισμένη. Ποιος σταύρωσε στα χέρια σου στα στήθια πάνω μόνη Κι ώρα την ώρα ο θάνατος σε σκέπαζε όσα χιόνι Γλυκά κι αν δεν με διάταξε τη πίκρας μου να αφήσω των πέπλων Ολοζώντανη για να σε ζωγραφίσω <Τι> Τελειώνει η μήτρη Θεού του Άγγελου Συγκελιανού και απομένει να συνοψίσουμε το νόημα όχι του ποίηματος, αλλά της απόφασης να διαβαστεί και να ακουστεί εδώ τώρα. Το νόημα αυτό το εντόπισε ο Αντωνέ Ναρτώ, στα αρχεία της μικρής κομμόπολης του Κάλλιαρη στη Σαρδινία και είναι το εξή. Μια νύχτα στα 1720, τελειώνοντα ο Απρίλης και μπαίνοντας Μάιος, κάπου είκοσι μέρες πρωτού να μπει στο λιμάνι της Μασαλίας το καράβι Άγιος Αντώνιος, πλοίο που η άφηξή του συνέτυχε με το πλέον θαμποτικό ξέσπασμα πανούκλα που θυμόταν ο τόπος, ο Σεν Ρεμί, αντιβασιλέας της Αρδινία, που κατά πώς φαίνεται τα περιορισμένα μοναρχικά του οφήκια είχαν οξύνει σε ύψιστο βαθμό της κεραίες του απέναντι στους πιο επικίνδυνους ιούς, ονειρεύτηκε ένα όνειρο εξαιρετικά ζωντανό και άγριο. Είδε πως ο ίδιος είχε μολυνθεί από την πανούκλα, που στο όνειρό του είχε καταπλακώσει ολόκληρο το του βασίλειο. Κάτω από τέτοια μάστιγα είδε την κάθε κοινωνική λειτουργία να αποδιοργανώνεται, το νόμο και την τάξη να διασαλεύονται. Τις επιταγές της ηθικής και της ψυχολογίας να παραβιάζονται είτε να ξεστρατήσουν. Ακούει τους χυμού του κορμίου του να κυλούν μέσα του με υπόκοφο σε τέλεια διάλυση και μέσα σε μια ηλικιώδη αποσύνθεση να γίνονται βαργοί και να μεταμορφώνονται λίγο-λίγο σε άνθρακα. Είναι άραγε πολύ αργά για να ξορκίσει το κακό. Παρότι αφανισμένο με τον οργανισμό του μπαράλια από την αρρώστια που τον κατακαίει μέχρι το μεδούλη των κοκάλων του, γνωρίζει ωστόσο πως στο όνειρό μας δεν πεθαίνουμε. Πως η θέλησή μας δρά παραπάσαν λογικήν, ακόμη και σε χώρους όπου δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Ακόμα και όταν χρειαστεί να μεταποιήσει ορισμένα ψέματα, έτσι που από αυτά να ανακατασκευάσει αλήθεια. Ξυπνάει. Όλες αυτές τις φήμε για την Πανούκλα, όλα τούτα τα μοιάσματα τα φερμένα από την Ανατολή, το ξέρει τώρα, είναι σε θέση να τα αποδιώξει, να τα κρατήσει μακριά. Το Άγιος Αντώνιος, ένα μήνα τώρα ξεκινημένο από τη Βερούτη, ζητάει άδεια να κάνει σκάλα στο Κάλλιαρι. Τότε ο Αντιβασιλέας αποκρίνεται με μια διαταγή που από όλους, λαό του και ακολούθους του, περνιέται για παραλήρημα τρελού. Μια διαταγή που όλοι του την κρίνουν παράλογη, ηλίθεια, διαταγή ενό διανοητικά ανεύθυνου δεσπότη. Χωρίς χρονοτριβή, προς το πλοίο που το έχει διαμολυσμένο, ξαποστέλνει τη Λέμβο πιλότο με πλήρωμο μερικούς άντρε. Και στέλνει διαταγή στο Άγιο Αντώνιος να σηκώσει πανιά και στη στιγμή να βάλει πλώρη για αλλού, αλλιώ θα διατάξει τα κανόνια του λιμανιού να το βουλιάξουν. Πόλεμος στην Πανούκλα. Ο αυταρχικός αντιβασιλέα δεν ήταν από εκείνος που χάνουν καιρό Παρενθετικά δεν μπορούμε να μη σημειώσουμε την εντύπωση που μας κάνει η τόση ένταση της επίδρασης που είχε ασκήσει πάνω του το όνειρο τούτο και που τον έσπρωξε παρά το σαρκασμό του λαού και την επιφυλακτική στάση των ανθρώπων του να επιμείνει στην άγρια διαταγή του καταπατώντας έτσι όχι μόνο τα δικαιώματα του ανθρώπου αλλά και τον πλέον στοιχειώδη σεβασμό της ανθρώπινης ζωής καθώς και κάθε είδους εθνικές και διεθνείς συμβάσεις που μπροστά στο θάνατο πάνε στην πάντα. Όπως και να είναι, το καράβι συνέχισε την πορεία του, έπιασε στο Λιβόρνο και τελικά έφτασε στο αγκυροβόλι της Μασαλίας, όπου και πήρε άδεια να ξεφορτώσει. Τώρα, το τι απόγεινε το πανουκλιασμένο φορτίο του, δεν φαίνεται καταγεγραμμένο στα κατάστιχα του τελωνίου της Μασαλίας. Τι απόγεινε το πλήρωμα είναι λίγο πολύ γνωστό. Όσοι από τους ναύτες δεν πέθαναν από τη λιμική, σκόρπισαν σε διάφορους τόπους. Το Άγιος Αντώνιος δεν έφερε την Πανούκλα στη Μασαλία. Η Πανούκλα βρισκόταν κιόλας εκεί, και μάλιστα σε περίοδο ιδιαίτερα έντονης υποτροπής. Εύκολα όμως μπόρεσαν να εντοπίσουν τις αιστείες. Η Πανούκλα που ήρθε με το Άγιος Αντώνιος ήταν η Πανούκλα της Ανατολής, το πρωτογενές μικρόβιο. Και από τότε που μπήκε και σκορπίστηκε στην πόλη. Από τότε χρονολογήθηκε το πιο άγριο ξεφούντομα και το γενικότερο άπλωμα της επιδημίας. Και τούτο μας γεννάει ορισμένες σκέψεις. Ο λοιμό αυτός που μοιάζει να αναζωπηρώνει κάποιον ιό είναι από μόνος του σε θέση να προκαλεί λοιμογόνες ζημίες. Από όλο το πλήρωμα μόνο ο καπετάνιος δεν κόλλησε πανούκλα. Έπειτα φαίνεται πω τα νεοφερμένα θύματα δεν είχαν έρθει σε άμεση επαφή με αυτούς που πρώτο γιατί τους είχαν περιορίσει σε ειδικούς χώρους. Το Άγιος Αντώνιος, που περνάει σε ακτίνα φωνής από το Κάλιαρι της Αρδινίας, δεν αποθέτει την πανούκλα του εκεί, αλλά ο αντιβασιλέας της προσδέχεται στο όνειρό του κάτι σαν αντανάκλαση, αναθυμίαση της πανούκλας, γιατί δεν μπορούμε να αρνηθούμε πως ανάμεσα στον αντιβασιλέα και στην πανούκλα είχε αποκατασταθεί μια απτή, έστω και φευγαλαία επικοινωνία και είναι πολύ εύκολο και δεν εξηγεί τίποτα να αποδώσουν τη μετάδοση τέτοια ασθένειας μόνο στην απλή επαφή. Όμως αυτή η σχέση ανάμεσα στο σένερεμι και στην πανούκλα, αρκετά ισχυρή ώστε να αποδεσμευτεί σε εικόνες που του παρουσιάστηκαν στον ύπνο του, δεν έχει εντούτη στη δύναμη και να τον μολύνει με την ασθένεια. Όπως και είναι, η πολιτεία του Κάλλιαρη σαν έμαθε ύστερα από καιρό πως το καράβι που δεσποτικά του είχε αρνηθεί αγκυροβόλιο αντιβασιλέας τους, φωτισμένος από θεία φώτιση σχεδόν, είχε παίξει βασικό ρόλο στη μεγάλη επιδημία της Μασαλίας, έκρινε σκόπιμο να καταγράψει το γεγονός του το στα αρχεία τη όπου και υπάρχει μέχρι σήμερα. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλη.